Κεφάλαιο Ιωτάλφα, σελίδα 45. 1. Και όταν τελείωσε ο Ιησού να δίδει εντολά και οδηγίαση στου 12 μαθητά του, και έφυγαν αυτοί για την περιοδία των, ανεχώρησε και αυτό από εκεί για να συνεχίσει την κατηδίαν διδασκαλία του στα σπίτια και το δημόσιο κηρυγμά του στα συναγωγά και τα λοιπά δημόσια κέντρα των Ιουδαϊκών πόλεων. Στίχη πολων το Ιωάννου του Βαπτιστού. 2. Ο Ιωάννης δε όταν ήκουσε μέσα στην φυλακή τα θαύματα του Χριστού έστειλε δύο από του ειδικούς του μαθητάς, τρία και του είπε «Σίσου ο Μεσσίας που ασφαλώς από όρασης ώραν πρόκειται να έλθει στον κόσμο ή πρέπει να περιμένω άλλον» και έκαμε την ερώτηση να αυτήν ο Ιωάννη για να στηριχθούν με την απάντηση στην πίστη προ τον Χριστόν οι κλονισμένοι μαθητές του. 4. Και απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε Πηγαίνετε και διηγηθείτε στον Ιωάννη εκείνα που ακούετε και βλέπετε. 5. Ό,τι προφητεύσε ο Ισαΐας για την δράση του Μεσσίου πραγματοποιείται ήδη επακριβώς. Τυφλοί δηλαδή αποκτούν το φως των και βλέπουν πάλιν και κουτσί περιπατούν ελεύθερα. Λεπροί καθαρίζονται από την λέπραν και κοφίακούν. ακούν. Νεκροί αναστένονται και περιφρονημένοι, πτωχοί και άσημοι ακούουν το χαροποιό άγγελμα τη ουρανίου βασιλεία, η οποία θα του φέρει την ευγαιμονία και δόξαν. 6. Και μακάριο είναι εκείνο που δεν θα λάβει αφορμή να πέσει πνευματικό και να σκληρινθεί λόγω του εξωτερικού φαινομένου τη ταπεινώσεω, ει την οποίαν υπευλήθην δια να σώσω τον άνθρωπο. 7. Όταν δε αυτοί ανεχώρησαν, ήρθε ο Ιησούς να λέγει στα πλήθη του λαού περί του Ιωάννου. Τι ευγήκατε να ειδείτε στην έρημο την εποχή που εκεί ήταν εκεί ο Ιωάννη. Μήπω ευγήκατε να ειδείτε κανέναν άνθρωπο άστατον, ο οποίο να με κάλαμον που σαλεύεται από κάθε φύσιμα αέρος Όχι βέβαια. 8. Αλλά τι ευγήκατε να ειδείτε, άνθρωποντιμένων μαλακά φορέματα και μαλθακών και όχι σκληραγωγημένων. Ιδού αυτοί που φορούν τα μαλακά μένουν ει τα ανάκτωρα των βασιλέων, ω αυτών. 9. Αλλά τι ευγείκατε να ειδείτε Προφήτην Ναι σας λέγω Και περισσότερον από προφήτην Διότι αυτός να ήδη των προφητευόμενων μεσίαν, Επιπλέον δε προφητεύθη Οι δράσει και η αποστολή του Δέκα Διότι αυτός είναι εκείνο για τον οποίον έχει γραφεί Υπό του Μαλαχίου Ιδού εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρων μου Αμέσως πρωτήτερα από σε Ο οποίος θα προετοιμάσει Τον δρόμου σου εμπρός από σε και θα προπαρασκευάσει τας ψυχάς να σε δεχθούν. Ένδεκα. Αληθό σα λέγω. Δεν έχει αναφανεί μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθησαν έως τώρα από γυναίκας, άλλος μεγαλύτερο κατά την αξίαν από Ιωάννην τον Βαπτιστήν. Πρέπει όμως να ξέβρεται και τούτο, ότι ο έσχατος και ο πλέον ταπεινο και άσημος στην βασιλεία των ουρανών, η οποία θεμελιώνεται από εμέ επί της γης, δηλαδή το τελευταίο μέλος της εκκλησίας μου, είναι υπό την έποψη των θείων χαρισμάτων και τη οτιριώδου γνώσεω, τα οποία απολαμβάνει εντό τη Εκκλησία μου μεγαλύτερο από τον Ιωάννη, ο οποίο δεν απείλαυσε τα σδωρεά και τα χαρίσματα τη καινή διαθήκη. 12. Νέοι χρόνια ήλθαν τώρα. Άλλη πρώτου Ιωάννου εποχή και άλλη εποχή η σημερινή. Από την εποχή που ήρχεσε το κήρυγμά του Ιωάννη έω τώρα, η βασιλεία των Ονανών την οποία αν δεν μπορούσε κανεί να αποκτήσει, κερδίζεται δια της βίας, και εκείνοι που μεταχειρίζονται σπουδήν και βίαν επί του εαυτού των, την αρπάζουν γρήγορα πριν τους φύγει και την καρτούν σφιχτά. 13. Ναι, ήρχεσαν άλλη εποχή από τα σημέρας του Ιωάννου, διότι όλοι οι προφήτες και ο νόμος μέχρι του Ιωάννου επροφήτευσαν. Τώρα δε τα αυτά αρχίζουν να πραγματοποιούνται. 14. Κι αν έχετε καλή διάθεση να το παραδεχθείτε, αυτό είναι ο Ηλίας που κατά την προφητεία του μαλαχίου επρόκειτο να έρθει πρώτη ελεύσεω του Μεσίου. Τόσον μεγάλη, τόσο ένδοξο είναι η νέα αυτή η εποχή. 15. Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά για να ακούει με ενδιαφέρον και κατανοεί αυτά που λέγω, α τα ακούει και σκατανοεί ότι ο Μεσσίας ήλθε.